Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας, ο Γέρον Εφραίμ ο φιλοθείτης, στο βιβλίο του περί του γέροντός του Ιωσήφ του και Σπηλαιότου, στην Μικρά Αγιάνα, μα μας μίλησε για το θέμα του παλαιού και νέου ημερολογίου. Για περισσότερη κατανόηση του θέματος, θα είχαμε να προσθέσουμε τα εξής. Μέχρι το έτο 1923, που έγινε η αλλαγή του ημερολογίου, ίσχυε το Ιουλιανό ημερολόγιο. Όταν αυτό καθιερώθηκε για πρώτη φορά κατά την αρχαιότητα, η επιστήμη της αστρονομίας δεν είχε βεβαίως την σημερινή εξέλιξη και πληρότητα ούτε σε γνώσεις, ούτε σε όργανα. Όπως είναι γνωστό, η γη περιστρέφεται περί τον ήλιο και περί τον άξονά της. Με τις αρχαίες μετρήσει υπελόγησαν ότι η γη χρειάζεται 365 ημέρες και 6 ώρες για μια πλήρη περιστροφή περί τον ήλιο. Όμως, ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα εκ του μηδενός και έθεσε τους νόμους βάσει των οποίων λειτουργούν τα πάντα, όρισε η πλήρης περιστροφή της γης περί των ήλιων, το κέντρο του, ηλιο, του ηλιακού μας συστήματος, να μην γίνεται σε 365 ημέρες και 6 ώρες ακριβώς, αλλά σε χρόνο μικρότερο, κατά μερικά λεπτά της ώρας. Οι παλαιοί επιστήμονες, για να καλύψουν το θέμα των 6 ώρων πέραν των 365 ημερών κάθε χρόνο περιστροφής της γης, περί τον ήλιο, όρισαν κάθε τέσσερα χρόνια να έχουμε το δίσεκτον έτος. Δηλαδή, 365 συν μία, 366 ημέρες. Τέσσερα χρόνια επί έξι ώρες, ήσον μία ημέρα. Όμως αυτό ήταν λάθος, διότι με τις νέες ακριβείς μετρήσεις η μία ημέρα δεν αναπληρώνει την απώλεια των λίγων λεπτών κάθε χρόνο. Κάθε καλόπιστος άνθρωπος μπορεί να βεβαιωθεί περί τον ανωτέρω στη σχετική βιβλιογραφία ή ερωτώντας προφορικά ή γραπτά οποιοδήποτε αστεροσκοπείο του κόσμου. Τα ανωτέρω ανακάλυψε ένας Ιταλός αστρονόμος όταν οι επιστήμες στη Δύση βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη και εμείς κάτω από τουρκικό ζυγό. Ενημέρωσε τον Πάπα Γρηγόριο για την απώλεια μέχρι τότε 13 συνολικά ημερών από την καθιέρωση του Ηλιανού ημερολογίου και πρότεινε για αποκατάσταση της χρονικής ακρίβειας να προσθεθούν κάποια 5η Οκτωβρίου οι 13 ημέρες και να ονομαστεί αυτή 18η Οκτωβρίου όπερ και εγένετο. Έτσι έχουμε την διόρθωση του Ηλιανού ημερολογίου και όχι καθιέρωση του Γρηγοριανού με βάση τις σύγχρονες ακριβείς μετρήσεις. Με βάση την διόρθωση αυτή, όλες οι εορτέ της χριστιανοσύνης, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, επανήλθαν στα χρονικά όρια που συνέβησαν πράγματι τα γεγονότα, ενώ μέχρι τότε με την ολίσθηση εορτάζουν μεγάλη καθυστέρηση. Το θέμα λοιπόν δεν είναι θεολογικό, αλλά επιστημονικό, η Εκκλησία Άπασα έπρεπε να ευγνωμονεί την επιστήμη που ο Θεός δώρισε στους ανθρώπους για την αποκατάσταση της αληθείας. Επιτρέψτε μας, αγαπητοί ακροατές, να κάνουμε μία υπόθεση. Ως γνωστόν, και μετά την διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου, επιστημονικώς βαδίζουμε λανθασμένα, διότι και σήμερα έχουμε κάθε τέσσερα χρόνια το δις έκτον έτος που δεν ανταποκρίνεται στην κάλυψη της απολύειας του χρόνου. Ένας χρόνος περιστροφής της γης περί των ήλιων, 365 ημέρες, 5 ώρες και 50 περίπου λεπτά της ώρας. Τι σημαίνει αυτό, ότι συνεχίζουμε να ολισθένουμε Κατά μία περίπου ημέρα κάθε 140 χρόνια. Έτσι, αν κάνουμε μία τολμηρή υπόθεση ότι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας δεν θα γίνει πριν περάσουν 15 έως 20 χιλιάδες, επαναλαμβάνουμε 15 έως 20 χιλιάδες χρόνια από τώρα, τότε θα γιορτάζουμε την κοίμηση της Παναγίας μας Δεκέμβριο με Ιανουάριο, εποχιακός, ενώ εμείς θα συνεχίζουμε να λέμε 15 Αυγούστου, δηλαδή με χιόνια και Χριστούγεννα, άνοιξη με καλοκαίρι. Κάθε καλόπιστος άνθρωπος μπορεί να ερευνήσει το θέμα σε βάθος και πλάτος. Ο καλός Θεός θέλησε να είναι μικρότερη η διάρκεια μιας πλήρους περιστροφής της γης περί τον ήλιο από 365 μέρες και 6 ώρες, όπως εμείς τηρούμε λανθασμένα σήμερα. Τι πιο απλό, λογικό και επιβεβλημένο από το να εναρμονίσουμε τις εορτές μας σύμφωνα με τους υπολογισμούς του δημιουργού μας, δεν θα αποτελούσε αυτό υπακοή στο θείο θέλημα. Γιατί επιμένουμε στο δικό μας. Μετά από αυτήν την μεγάλη παρένθεση αγαπητοί ακροατές στο θέμα του ημερολογίου επιστρέφουμε στο θέμα του βιβλίου μας «Ο γέρον Ιωσήφ ο γερον ιωσηφ ο με την ακτιμοσύνη, την ελεημοσύνη και την φιλοξενία. Ο γέροντας και ο ζούσαν με πολλή ακτιμοσύνη όχι μόνο για την άσκηση της αυταπαρνήσεως, αλλά κυρίως για να βοηθηθούν στην καλλιέργεια της ευχής, διότι η λιτότης και η ολιγάρκια βοηθούν τον ασκητή να παραμείνει αμέριμνος και απερίσπαστος. Ό,τι είχαν ήταν πάντα τόσο ευτελές, ώστε ποτέ δεν δυσκολεύονταν στι συνεχείς μετακινήσεις τους. Εφήρμοζε ο γέροντας τόση πτωχία στον εαυτό του, μέχρι το τέλος της ζωής του, που όταν εκοιμήθη δεν υπήρχε τίποτε χρήσιμο να κληρονομήσουν οι υποτακτικοί του. Πρόσεχε επίσης πολύ και την οικονομία ως προς τα πράγματά τους, για να μην χάσουν την ευλογία του Θεού. Και γι' αυτό όταν του έπεφτε κάτω λίγο σιτάρι ή ή ό,τι άλλο, πάντα έσκυβε και το μάζευε. Όταν αργότερα δυσκολευόταν να κινείται λόγω ασθενίας, έλεγε «Κάθε καταφρόνηση ενός πράγματος, έστω και μικρού, λογίζεται σπατάλι. Ξέρω ότι ο προστάτης μας, ο Τίμιος Πρόδρομος, μας φροντίζει και μας προμηθεύει με όλτα τα αγαθά. Διότι τον έχω δει πολλές φορές να ρίχνει μέσα στη μάντρα μας πολλά από όσα μας χρειάζονται και πληροφορήθηκα ότι μας τα δίνει επειδή προσέχουμε και δεν τα σπαταλάμε. Γι' αυτόν τον λόγο δεν φοβόταν ποτέ ο γέροντα να δίνει τόση ελεημοσύνη, που δεν έμενε τίποτε για τον εαυτό του, γνωρίζοντα εμπράκτο ότι ο τίμιο πρόδρομο θα βρόντιζε να του δίνει και πάλι ό,τι είχε ανάγκη. Ήταν πολύ φυσικό να έχουν τέτοια εμπιστοσύνη στον προστάτη του, αφού και ο πατήρα Θανάσιο μα διηγήθηκε ότι μια φορά που ασκήτευαν πάνω στον Άθωνα και πεινούσαν, εμφανίστηκε ο τίμιο Πρόδρομος και του έδωσε ψωμί με τα ίδια του τα χέρια. Η απέραντη αγάπη του γέροντος προς τους συνανθρώπους του εκδηλωνόταν με την διπλή ελεημοσύνη, την σωματική και την ψυχική. Σωματικά φρόντιζε να δίνει ό,τι μπορούσε στους άλλους αποτροφές, ενδύματα και μέρους να κοιμηθούν, και ψυχικά μεριμνούσε για τη σωτηρία τους, κυρίως με τις αδιάκοπες προσευχές του και τις πολλές επιστολές του. Ο γέροντα προνοούσε σχεδόν μόνιμα για μερικού αδύνατους γέροντες στην έρημο, στέλνοντάς τους όλα τα αναγκαία και μάλιστα μαγειρεμένα φαγητά. Τόσο ελεύθερα έδινε στους άλλους, που καμιά φορά οι άλλοι πατέρε τη συνοδείας των μάλλωναν, επειδή δεν έμενε για αυτούς αρκετό αλεύρι. Αλλά αυτός δεν ανησυχούσε διότι είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Θα είχαν δύο-τρία χρόνια με τον Γέροντα Αρσένιο στα βράχια της μικράς Αγιασάνας, όταν ο Γέροντας Ιωσήφ άρχισε να αισθάνεται πολύ αγωνία και πόνο στην προσευχή του. Τελικά πάνω στην προσευχή πήρε πληροφορία πως κάποιο μεγάλο κακό επρόκειτο να συμβεί στην ανθρωπότητα. Ο γέροντας Μόρης πήρε την πληροφορία, σταμάτησε τα πάντα και προσευχόταν μέρα νύχτα. Με μεγάλο πόνο και ποταμούς δακρύων εκλυπαρούσε το έλεος του Θεού για τον κόσμο. Απομονωμένος στα βράχια καθώς ήταν, δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε στον κόσμο. Εν τούτης, συνέχιζε την πύρινη προσευχή του για την οικουμένη. Τελικά, λίγες ημέρες αργότερα, έγινε γνωστό, πως η Ιταλία την 28η Οκτωβρίου του 1940 κήρυξε τον πόλεμο στην Ελλάδα. Άραγε πόσες ψυχές θα έσωσε η προσευχή του γέροντος. Πέρασε ένας χρόνος και ήρθε η φρικτή γερμανική κατοχή. Οι αδίστακτοι κατακτητές ανενδύαστα οικειοποιήθηκαν όλους τους ελληνικούς πόρους για την πολιτιμική τους μηχανή, κατά συνέπεια μεγάλος λοιμός απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και φυσικά το Άγιον Όρος δεν απετέλεσε εξαίρεση. Η μαύρη εκείνη η περίοδος στάθηκε αφορμή για να φανεί η βαθύτερη σπλαχνική καρδιά του γέροντος. Μέχρι τώρα είδαμε ότι επειδή ήταν πολύ μεγάλος ησυχαστή, δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα σε κανέναν για να κρατήσει την ησυχία του και σαν αποτέλεσμα τον κατηγορούσαν ω πλανεμένο. Τώρα όμως με την πολύ του αγάπη διέκρινε πως κατά τα χαλεπά εκείνα χρόνια έπρεπε να θυσιάσει για λίγο καιρό την ησυχία του και να βοηθήσει κατά δύναμη των πλησίων του. Μαζί με τον πατέρα Αρσένιο έπαιρναν ό,τι παλιά ρούχα του έστελναν, κατέβαιναν στον Αιγιαλό και τα πολούσαν προκειμένου να εξοικονομήσουν λίγο αλευράκι. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να φορούν τσουβάλια για ζωστικά. Ο γέροντας με το αλεύρι ζύμωνε με τα χεράκια του ψωμί και κατόπιν καλούσε όλους τους φτωχούς ασκητές, ακόμη και τους περαστικούς, για να τους φιλέψει. Πάμπτωχος τη ο ίδιος, μοίραζε τα λίγα που είχε για να ανακουφίσει τους άλλους. Μάλιστα τα πρόσφερε με τόση απλοχεριά και αγάπη που όλοι έλεγαν «Το κελί του γέροντα Ιωσήφ είναι το σπίτι του σαμψών του ξεροδόχου. Έκτοτε άρχισαν πλέον να καταλαγιάζουν σιγά σιγά οι άδικες φήμες εναντίον του αν και ποτέ δεν έβαψαν εντελώς. Το λιγοστό αλεύρι όμως που αγόραζαν με τα κουρέλια τους δεν διαρκούσε για πολύ. Μόλις λοιπόν τελείωνε έλεγε ο γέροντας τον πατέρα Αρσένιο «Τρέχα Αρσένιο τώρα στα βουνά να πας να μαζέψεις άγρια κάστανα να τα φέρει εδώ, να τα λέσουμε, να τα ψήσουμε» Να φάμε κι εμείς να φάνει κι φτωχή. Όπως λέει κι ο Αβάσι Σάκ «Εκείνον νόμιζε άνθρωπον Θεού ώστις από πολλή ευπλαχνίαν εθανάτωσεν εαυτόν εκ των αναγκαίων χριών του σώματος». Πράγματι, ο γέροντας δεν κράταγε τίποτα από ό,τι είχε για τον εαυτό του αλλά με απλοχεριά μοίραζε σε όλους και έλεγε «Αν έχουμε κάτι, μην το κρατάμε για τον εαυτό μας μόνο, γιατί αυτό δεν θα μας δικαιώσει. Δεν θα το φάμε εμείς μόνοι μας, αλλά από μισό με τον κόσμο θα το μοιραστούμε. Είχε μαζέψει ο γέροντας όλους τους σακάτιδες και δικαιολογεί το λέγοντας. Τους καλούς όλοι τους θέλουν, τους τραβούς όχι. Καλύτερα να πεθάνουμε εμείς και να τους ταΐσουμε. Κουράζονταν πολύ με τον αγιασμένο πατέρα Αρσένιο, αλλά έλεγε «Δεν πειράζει. Ας τους μαζέψουμε, κάτι θα βγάλουμε και από αυτούς. Τώρα με την αγάπη και την ελλημοσύνη να κερδίζουμε». Μερικοί φτωχοί, ενώ έφευγαν χορτασμένοι, έκλεβαν και από τα λιγοστά στα φύλλα τους που είχαν εκεί στην ερημιά. Ο πατέρας Αρσένιος λίγο σκανδαλιζόταν με αυτή τους την αχαριστία. Ο γέροντας όμως ήταν πολύ σπλαχνικός και ανεξίκακος, και με την αγάπη του ήρεμα σκέπαζε το σφάρμα και έλεγε «Πάτερ Αρσένιε, οι άνθρωποι ήθελαν φρούτο μετά το φαγητό». Μα η αγάπη του γέροντος δεν σταματούσε εκεί. Έτρεχε μαζί με τον πατέρα Αρσένιο να υπηρετήσουν κανένα γεροντάκι που είχε ψώρα για να έχουν μισθό από τον Θεό. Φυσικά η συναναστροφή του με όλου τους φτωχού. Είχε σαν αποτέλεσμα να γεμίσουν και εκείνοι και κοριούς. Ακολούθως, οι μικροσκοπική αυτή αδίστακτοι τελώνες έγιναν μόνιμοι κάτοικοι των δύο ασκητών, φορολογώντας τους με το λίγο αίμα που τους απέμεινε μετά από την τόση συνεχή νηστεία και σκληραγωγία. Από την πηγή αγάπη του, ο Γέροντα φιλοξενούσε και τάιζε όλους τους φτωχούς του. Από την καλύβα του περνούσαν πολλοί, ο Γερομόδεστος, ο Γεροευστράτιος, ο Μπαρμπαγιάννης και πολλοί άλλοι. Ήσαν μόνοι τους και φτωχοί και έρχονταν στον γέροντα για κανένα πιάτο φαγητό. Μαγείρευε ο γέροντας και κεγόταν να τηγανίσει μπακαλιάρο και αυτοί κάθονταν σαν πασάδες και έτρωγαν. Λοιπόν, ενώ μοίραζε ο γέροντας τον μπακαλιάρο, ξαφνικά βουτούσε ο ένα στην ουρά... Πήγαινε κι ο άλλος να την αρπάξει και τσακώνονταν. «Σταθείτε βρε παιδιά», έλεγε ο γέροντας. Είχε κόπο το πράγμα, αλλά η αγάπη του γέροντος δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ο γέροντας στους τρόπους του ήταν πολύ γλυκής και πολύ ευγενικός. Εμάς του υποτακτικούς του μόνο μάλλον από πατρότητα για να μα θεραπεύσει από τα πάθη. Δεν μιλούσε όμως ποτέ με το ίδιο ύφος τους ξένους πατέρες και τους περαστικούς. Ήταν πάντοτε ευγενής, γι' αυτό και έγραφε. Εγώ όλους τους αγαπώ. Με όλους είμαι ευνοϊκός. Ιστόσον όπου τόσα φρονήματα είναι και ο καθής που θα ομιλήσω μεν νομίζει ότι είμαι μαζί του. Δεν απελπίζω κανέναν, ας γνωρίζω ότι πλανάτε. Εφόσον εξέβρω ότι και αν... Ο Μιλήσου δεν θα ακούσει γιατί να τον συγχύσω και να λυπηθώ και εγώ. περιθίας αγάπης. Ο Γέροντας Ιωσήφ προς το τέλος της δεκαφόνου πνευματοκινήτου του Σάλπιγκος, που έγραψε για η εξηγεί ότι άλλο μεν είναι εντολή της αγάπης εξέργων τελουμένης προς την άλληλο φιλαδελφία και άλλο ενέργεια τη της αγάπη την οποία αποκτούν μόνο οι τέλειοι. Εν συνεχεία, αποκαλύπτει ποιος εξής τον τρόπο της μυστικής αναβάσεως, με τον οποίον απέκτησε ο ίδιος την θεία Αγάπη. Οι μόνμεν, εν απλότητη περιπατούντον και τα συντολά και με τα εν υπομονή και επιμονή εμπόνος τον, και τα πρόβατα του Ιωθόρ, όσο ο Μωυσής καλώς ήγουν τα σαγαθά και πνευματικάς του νοός κινήσεις και διαλογισμούς εντοκάψων της ημέρας και το παγετό της νυκτός, των συνεχών αλλοιώσεων και των πολέμων και των πειρασμών και εν βία και ταπεινώση ημών συντριβόντων κατόπιν υποδοχή των άλλων εν μέρη του Θεού χαρισμάτων αξιούμεθα και της θεοπτία και την βάτων βλέπην την υπό Θείου πυρός της αγάπης εν τες ημών και μη καταφλεγωμένην. Και ταύτι αυτοί εγγύσαντες δια προσευχής ακούομεν τις Θείας φωνής εν μυστηρίο της πνευματικής γνώσεως λέγουσαν λύσον το υπόδημα των ποδών σου. Δηλαδή, λύσον από σου κάθε ίδιον θέλημα και μέριναν το αιώνος τούτου και υποτάγηθη το Πνεύματι το Αγίο και το Θείο τούτου θελήματι, διότι ο τόπος εν ο σιέστικας γι Αγία εστίν. Και αφού εκπάντων πάντων λυθεί, τότε δέχεται την του λαού προστασίαν και επιβάλλει πληγά στο Φαραώ, δηλαδή την διάκριση και διοίκηση των θείων χαρισμάτων και την νίκη κατά των δαιμόνων. Και κατόπιν λαμβάνει τους θείους νόμους, ουχή πλάκες λιθίνες ως έλαβε νομοϊσής, όπου θράβονται και ευθύρονται, αλλά εμ χαραγμές του Αγίου Πνεύματος, εν δεσιμών καρδίες και όχι μόνο δέκα εντολά αλόσον ο νους χωρεί οι και οι φύσεις. Τότε δεν παρησία εισέρχεται εις το ενδότερον του καταπετάσματος και της θεία Νεφέλης επιφυτούσεις εν στήλο πυρός της αγάπης, όλος πυρ και τούτος γενόμενος και μη επιπλέον βαστά δυνάμενος φωνάζει η Θεία Ενέργεια της αγάπης προς την πηγή της αγάπης μέσω χειλαίων ανθρωπίνων Τις δυνατέ με χωρίσαι εκ της γλυκείας αγάπης σου Ιησού. Επιπλέον δε της άβρασ πνεούσης είτε εν σώματι είτε εκτός σώματος ο Θεός είδεν ή εντό της καλύβης ή εκτός ο Θεός είδεν. Τούτο μόνον είδε εκείνο που είδε ότι όλος γενόμενος πήρ μετα του πυρός και αγάπης δάκρυα απορρέων μετα θαυμασμού και εκπλήξεως φωνάζει φάψων γλυκή αγάπη τα ύδατα τη εις ό,τι ότι εαρμονία των μελών μου διελύθησαν. και ταύτα λέγουν του αέρος του πνεύματος επιπνέοντος μετά της θαυμασίας αυτού και αρήτου ευωδία, κατά πάβους συνεαισθήσεις μη συγχωρούσει όλος σωματικής ενεργείας. και όλος εχμάλωτος τη σιωπή αποκλείεται και βλέπουν θαυμάζει τον πλούτον της δόξης του Αγίου Θεού, έως αν παρέλθει ο γνώφο και μένει ω έκφρον εξτατικός, ως εξ ίνου και ουδέν άλλο λέγει. Αφού ο Άγιος γέροντα Ιωσήφ απέκτησε την ανεξάντλητο πηγή της αγάπης στην καρδιά του, Θεόπτυσον ανέβλησε και ξεχύλιζε αγάπη σόλους όλου γύρω του και σε όλον τον κόσμο. Γι' αυτό μας έλεγε ότι σε εκείνον που προσεύχεται, εμπνεύματη και αληθεία, δίδεται η εν Χριστώ αγάπη προς τον πλησίον. Από την πολύ δε αγάπη του ήταν πρόθυμος να πάσχει ο ίδιος για τους άλλους. Και γι' αυτό έλεγε στου υποτακτικούς του καμιά φορά, εγώ θα απολογηθώ για τις αμαρτίες σου ενώπιον του Χριστού. Εγώ θα απολογηθώ. Δεν θα απελογεί αυτός βέβαια, αλλά η αγάπη τον έκανε να λέγει και αυτόν τον λόγο ακόμη. Άλλη πλευρά της πηγαίας προς τον πλησίον αγάπης του ήταν η συμπόνια προς τους δυστυχείς. Κάποιος μοναχός που γνώρισε τον γέροντα λίγο πριν το μακαριστό τέλος του μας διηγήθηκε ότι κατάλαβε την αγιότητα του γέροντος από την αγάπη του προς τον πλησίον. Εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερος από το εξής περιστατικό που ο ίδιος είδε και μας διηγήθηκε. Απέναντι από τη Σιθωνία ήρθε κάποιος με 50 περίπου αυγά στον γέροντα. Ήταν παν ο καημένο. Ήρθε για να τα δώσει στον γέροντα και να πάρει χρήματα. Φανταστείτε φτώχια να κάνει τόσο δρόμο για να πωλήσει 50 αυγά. Το σπίτι του γέροντα ήταν ψηλά ανάμεσα στα βράχια και ανεβαίνοντας αυτό το μονοπάτι έπεσε και του έσπασαν τα αυγά. Έφτασε στην πόρτα του γέροντα. Εμείς είχαμε φάει και πηγαίναμε να κινηθούμε για να κάνουμε ύστερα την αγριπνιά μας. Αυτός κτυπούσε την πόρτα. Οι γεροντάδε πήγαν κι αυτοί για να ξεκουραστούν αλλά αυτό συνεχώς κτυπούσε. Λέγει ο γέροντας τον γερό Αρσένιο δεν πα να δει ποιος χτυπάει τόσο επίμονα μα γέροντα είναι η ώρα τώρα να δω ποιος χτυπάει ω γνωστόν ο γέροντας Ιωσήφ δεν άνοιγε εύκολα σε κανέναν τέτοια ώρα παραδόξως όμως λέει στον γέροντα Αρσένιο πήγαινε και δες πάει ο γέρο Αρσένιος και βλέπει έναν φτωχό άνθρωπο να κλαίει και τα σπασμένα αυγά να τρέχουν Λέει ο γέροντας, φέρ τον, φέρ' τον, εδώ τον άνθρωπο. Λέει ο γέρο Αρσένιος, τι να τα κάνουμε τα αυγά έτσι όπως είναι. Τα πήρε ο γέροντας, πόσο κάνουν τα αυγά παιδάκι μου, έλα εδώ, πάρε, άντε στο καλό. Προφανώς, πνευματικό το τρόπο, είχε συλλάβει την απελπισία του πτωχού αυτού του ανθρώπου και η ευαίσθητη καρδιά του, δεν άντεχε να τον αφήσει να φύγει λυπημένος. Και τα αυγά, σύμφωνα με το πνεύμα της οικονομίας που τον διέκρινε, τα πήρε, τα καθάρισε από τα τσόφλια και τα έφτιαξε φαγητό την άλλη μέρα και τα φάγαμε. Η αγάπη του Γέροντα ξεπερνούσε τα συνήθι μεγέθη της καθημερινής μας εμπειρίας. Το πνεύμα του δεν περιοριζόταν από τον χώρο, τον χρόνο και τους ανθρώπους, αλλά με τη χάρη του Θεού απλωνόταν και αγκάλιαζε ολόκληρη την οικουμένη. Πολλές φορές τον βλέπαμε να βυθίζεται στον εαυτό του ήρεμα και φαινόταν ότι ήταν αλλού από το λυπημένο ύφος του και την αλλοιωμένη έκφραση του προσώπου του. Καμιά φορά που τον βλέπαμε να αναστενάζει ελαφρά και να αγωνιά τον ρωτούσαμε τι συμβαίνει και με πόνο απαντούσε. Κάποιο υποφέρει παιδιά μου. Άλλες φορές μας έλεγε «Ο Τάδε Πάσχη και ζητάει βοήθεια». Και πράγματι μετά από λίγες μέρες ο γέροντας έπαιρνε γράμμα πάσχει και ζητούσε την προσευχή του. Άλλες φορές όταν τον ενημερώναμε για κάποια συμφορά που μάθαμε ή είδαμε να γίνει σε κάποιον έκλαιγε. Και πραγματι μετα απο λίγε μερες ο γεροντας επαιρνε γραμμα απο εκεινο το προσωπο και ζητουσε την προσευχη του αλλες κάποιος μας έκανε καμιά ευεργεσία δεν την ξεχνούσε ποτέ και έψαχνε για τρόπους και ευκαιρίες να του ανταποδώσει κάτι περισσότερο αν μπορούσε. Αλλά ολοκλήρωνε την ευγνωμοσύνη του με την προσευχή του. Προσευχόταν ώρες ολόκληρες με δάκρυα για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για τα γνωστά του πρόσωπα που ζητούσαν τις προσευχές του. Μια άλλη έκφραση της προ τον πλησίον αγάπης του ήταν η προθυμία του να οικοδομεί όλους όσοι ζητούσαν τις φωτισμένες συμβουλές του, είτε αυτοπροσώπως είτε με γράμματα. Ο γέροντας αναζήτησε την Χάρη μόλι τη δύναμή του και έγινε πλούσιος πνευματικά. Αυτόν τον πνευματικό πλούτο του διψούσε από την πολύ του αγάπη να τον μεταδώσει. Όταν μας μιλούσε για την Θεία Χάρη, μιλούσε με τόση ευχέρεια και με λεπτομέρειες για τις διάφορες ενέργειές τη και όπως ένας τεχνίτης θα μιλούσε για το επάγγελμά του. Καταλαβαίναμε ότι οι διδαχές του ήταν βγαλμένες από τη μεγάλη προσωπική του πείρα. Και γι' αυτό μπορούσε να μας τις βάζει μέσα στην καρδιά μας με την αίσθηση ότι και εμείς είχαμε υποστεί ευεργετική αλλίωση, διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ εκείνου που διδάσκει από μελέτη και εκείνου που παθώνει. Εδιδάχθη και μαθών εκδιδάσκει. Μα παρακινούσε μόλι του την αγιασμένη και χαριτωμένη προσωπικότητα να, να ζητήσουμε κι εμεί με όλε τι μοναστικέ μα δραστηριότητε και να προκαλούμε την ενήξη τη θεαχάρητο μέσα στην καρδιά μα και να αγωνιζόμεθα στο πώ θα την συγκρατήσουμε. Διότι μόνο με τη θεαχάρη θα κατορθώσουμε να απαλλαγούμε από τον παλαιό άνθρωπο τη Αμαρτία. Μας δίδασκε ας πως εάν δεν βρούμε την χάρη, τότε να θεωρούμε ότι αποτύχαμε, διότι όλα τα άλλα καλά έργα είναι τύποι που κάνουν και οι υπόλοιποι χριστιανοί. Και μας ερμήνευε αυτό που λέει ο Χριστός, «εάν δεν περισσεύσει δικαιοσύνημων πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων κτλ» η δικαιοσύνη των γραμματέων και Φαρισαίων έλεγε ότι είναι ο τύπος και τα εξωτερικά έργα. Για να περισέψει λοιπόν η δικαιοσύνη μας πρέπει να επιμελούμεθα δια της νοεράς προσευχής και της ασκητικής μας ζωής την απόκτηση, κατάκτηση της θεία Χάριτος. Αυτά έλεγε ο Γέροντας. Δεν είναι τόσο κοπιαστικό να αποκτήσει κανείς την χάρη του Θεού όσο είναι να την επανακτήσει μετά την υποχώρησή τη λόγω της αμέλειας ή υπερηφανίας του ανθρώπου. Γι' αυτό πάσχουν πολλοί αγωνιστές που την βρήκαν αλλά λίγοι κατόρθωσαν να την κρατήσουν αν στην πορεία της ζωής τους την είχαν χάσει. Και πρόσθεται, τόσο τρομερό είναι η συστολή της χάρητος που εγώ όταν το διηγούμε ανατριχιάζω γιατί πολύ σκληρά δοκιμάστηκα επειδή δεν είχα τη συμπαράσταση πνευματικού πεπειραμένου. Και αν πρόκειται να βρείτε κι εσείς την Θεία Χάρη και να την χάσετε εύχομαι να μην την βρείτε ποτέ. Τόσο σκληρός είναι ο αγώνας. Γι' αυτό σας εύχομαι να σας δώσει ο Θεός πείρα παρά χάρη διότι η πείρα Φέρνει πολλές χάριτες και είναι μόνιμο δώρο από τον Θεό, ενώ η πρόορη χάρις δεν φέρνει καμιά πύρα. Ο κυριότερος λόγος που τόνιζε τόσο την απόκτηση της θεία Χάριτος είναι επειδή μόνο η Θεία Χάρις θα μας φέρει την αγάπη του Θεού που είναι ο πραγματικός σκοπός μας. Λεπτομερέστατα μας αποδείκνυε ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο άξιο με το οποίο σχολίτε μαζί του ο άνθρωπος από την αγάπη του Θεού. Όλα τα άλλα είναι ματαιότης εν συγκρίση με αυτήν. Ο στόχος και ο κεντρικός άξονας της χριστιανικής ζωής είναι η αγάπη του Θεού. Στην επόμενη εκπομπή μας αγαπητοί ακροατέ, την οποία σας καλούμε να την παρακολουθήσετε, θα μας μιλήσει ο γέρον Εφρέμ ο Φιλοθεήτης, για την συμπάθεια προς τους δαιμονισμένους, από τον δύο του γέροντά του Ιωσήφ του ησυχαστού και σπιλεότου. του